Λοιπόν εδώ είμαστε τη φίλη καλησπέρα Αλμπέντου 14 ακόμα Αγνωστοί επισκέπτες κρατάμε το έθιμο Και όπως έχω αναγγείλει και λοιπά και λοιπά Έχουμε εδώ τον τάλο Το φουράκι το γιο του Γιάννη του Φουράκη, το Βασίγνωστο, το ξέρετε όλοι και έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα του ότι αυτό κοντά εκεί στις διαδρόμες αυτές ταξιδεύει. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πιστότητα τη ακρόαση. Όλοι είναι εδώ κάθε βράδυ, κάθε βράδυ δεν λέω ο κυριακόνο γιατί και άλλε εκπομπέ πάνε πάρα πάρα πάρα πολύ καλά, σχεδόν όλε όλων των φίλων που έρχονται εδώ από Δευτέρα έω Σάβδο και μα κατάνε συντροφιά και εμένα και εσά λοιπόν και θα περάσουμε ωραία σήμερα, τρει τέσσερι ωρίτσε θα περάσουμε ευχαριστητά, θα ακούσουν ωραία πράγματα. Ο Τάλος είναι κοντρολαρισμένο άτομο και θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ζήτηση απόψε το βράδυ. Χτεσάμε πάγει στη φιλενάδα μου την Ανίτα. Δεν πήγαμε για να λύσουμε τα UFO. Ήταν και η κυρία Δάγιου μαζί μου. Ε, να δείξει το βιβλίο και έχω εγώ τι επαφέ μου, έχω το πλάνο μου και η τηλεόραση όπω ξέρετε είναι εικόνα, δεν είναι μπουρού, μπουρού τη λέμε. Ο άλλο λέει σε είδα τηλεόραση, δεν λέει άκουσα αυτό που είπε, άκουσα αυτό που είπε, λέγεται μόνο στο ραδιόφωνο. Έτσι είπα και λέω για κανόνες εν να κάνουμε καμία εκπομπή δυό μας σε σοβαρό μοντέλο λέμε, το πακέτο που κάνει τώρα Α, τα δικά μας. Είναι ιδανική γιατί το γνωρίζει το έργο και έτσι και κάτσει το παιχνίδι γιατί θα πάω προ Τετάρτη να μιλήσουμε στο γραφείο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, θα καούν τα γυαλικά των τηλεοράσεων. <coughs> ε, κυκλοφορούνε Δημητράκη μου ψυχιατρία Πολλά τι να κάνουμε Αποβοητεύτηκα από το background Και όχι από την Ανίτα και από το χαβαλέ Και εγώ γουστάρω χαβαλέ Και μάλιστα πήγα να ξεκινήσω με χιουμόρ Και με κοιτάει Ότι μη το χαλάσεις να το πάμε σοβαρά Είχανε ετοιμάσει ένα πολύ καλό βίντεο Και όντως Το τυράκι το βάλαμε εκεί Λοιπόν όμως θα καλησπέρισω Εγώ το φίλο μου τον Ντάλο. Τι κάνεις αγοράκι μου Να σε κοντά Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, για πες πώς είσαι. Μια χαρά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Εμεί δεν το βάζουμε κάτω, όπω ξέρει, ναι. παρά ότι έχουμε γίνει οικολόγριε, δηλαδή γρέε οικολόγοι, δηλαδή. Μια χαρά είσαι. Αλλά δεν παίρνουμε χαμπάρι εμεί, άλλο μου, αγόρι μου. Λοιπόν, τον τάλο τον έχουμε μεγαλώσει. Μια είναι χαρά είσαι. Στα χνάρια του Γιάννη και τον αγαπάμε και λοιπά. Είμαστε όλοι, έχουμε πει και η επόμενη γενιά από μια μεγάλη. Παρέα δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις εδώ Ή μιλάμε ή βήχουμε Λοιπόν επειδή σήμερα δεν πρόκειται να βήξουμε εκτό από μένα με λίγο βραχνίζον Και όπως είπε και ο λιγερός προχτές Μου λέει με το τσιγάρο πιο τσιγάρο Λέει σε βλέπω κάνεις πίπες Λάς. Δεν καπνίζω Ναι κάνω πίπες δεν κάνω τσιγάρο εγώ Δεν καπνίζω Τι θέλω να πω Πώς περνάς πω περνα πως εισαι Να πω ότι ασχολείται και με τα σκηνοθετικά ο... Ο αδερφός τάλωσε εδώ το ρομπότ, δηλαδή. Με τα σενάρια, ναι. Ναι.